τελευταία μα ευκαιρία να μην διχαστούμε. Δεν έχουμε άλλη. Δεν έχουμε άλλη ευκαιρία να μην διχαστούμε, όπω λέει ο Απόστολο Γκλέτσο. Να το εκμεταλλευτούμε τότε και να διχαστούμε, αφού τόσο πολύ μα αρέσει. Είμαστε επαγγελματίε του είδου, το έχουμε διδάξει γενικότερα στον πλανήτη και στου εαυτούς μα. Οπότε, επειδή είναι η τελευταία μα ευκαιρία να μην διχαστούμε, να το κάνουμε για να γίνει και σωστά. Γιατί δεν ξέρω αν θα έχουμε και άλλη ευκαιρία με αυτά και με, αυτά και με όλα αυτά που συμβαίνουν. Καλώ ήρθατε εδώ στην Ελληνοφρένια τη Παρασκευή δύο μέρες πριν το κρίσιμο δημοψήφισμα που θα καθορίσει πάρα πολλά από ό,τι λένε οι ειδικοί και κάτι Ινδιάνοι στα, στις, βουνέ, στις κορφές των βουνών, όπως πάντα οι Ινδιάνοι ξέρουν να προβλέψουν διάφορα. Ε, το καλό με όλα αυτά που συμβαίνουν είναι ότι βγαίνει ο πνευματικός κόσμος της χώρας και τοποθετείται για το κομβικό αυτό θέμα. Ο Απόστολος Γκλέτσο που μόλις τον ακούσαμε, και η Βάνα Μπάρμπα. Το ΣΥΡΙΖΑ τον ψήφισα γιατί ήθελα, γιατί αισθανόμουν προδομένη. Εδώ yeah. όμω αισθάνομαι ότι προδόθηκα διπλά, πλέον. Mm. Και δεν αντέχω και δεν ανέχω σαν Ελληνίδα, γιατί πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα μου, να με δουλεύουν και να με περιπέζουν. Να μην ξέρω τι θα ξημερώσει αύριο. <laughs> και δεν έχει να κάνει ούτε με του ανθρώπου, του καλλιτέχνε, πολιτικού, Αγία Βαρβάρα, Γλυφάδα. Είμαστε ένα. Mm. Και δεν γίνεται να κοιμόμαστε τη νύχτα και να μην ξέρουμε αύριο αν μπορούμε να τασουμε τα παιδιά μα. <laughs> Υπάρχει χειρότερο δράμα από αυτό και κυρίω όταν το εκφράζει η Βάνα Μπάρμπα. Πώ θα τασουμε τα παιδιά μα. Δεν ξέρουμε αν αύριο τη Δευτέρα, αν ψηφιστεί το ναι, γιατί και η Βάνα Μπάρμπα είναι με το. Αν ψηφιστεί το όχι, δεν ξέρουμε αν θα τασουμε τα παιδιά μα, γιατί και η Βάνα Μπάρμπα είναι με το. Ναι, εκτό από τη Βάνα Μπάρμπα, τον Απόστολο Γκλέτσο, εδώ μεταξύ όλοι αυτοί έχουν ανοιχτέ διάβλους, κάμερε πάντα μπροστά του να πούνε. Τα ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει. Αυτό είναι ο ρόλο τη ιδιωτική τηλεόρασης σε τέτοιε κρίσιμε στιγμέ. Εκτό από την Μπάρμπα, εκτό από το Γκλέτσο, Γλέτσο, έχουμε και το Σάκη. Οι Έλληνε πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Όχι για το σήμερα, αλλά για το μέλλον μα. Έχουμε θυμό, απογοήτευση, απελπισία. Γιατί έχουμε υποφέρει πολύ τα τελευταία πέντε χρόνια Με θυσίες που δεν απέδωσαν Γιατί παρά τις θερήσει βρεθήκαμε σήμερα στο χειρότερο σημείο αυτής της κρίσης Ανάγκη το παρόν, το αύριο. Το αύριο που να ξέρω ότι μπορώ να ξαναδουλέψω με μισά λεφτά. Δεν έχει σημασία. Και όχι μόνο εγώ. Όλοι μα. Mm -hmm. Η ευθύνη αυτή τη κυβέρνηση είναι τεράστια. Θα χωρούμε πάρα πολύ την επόμενη να φύγουν σύσσωμοι. Παρόλο που υπάρχουν και που εκτιμούμε πολύ και έχουν κάνει έργο, έτσι. Προ κυρία Δούρου και πολλοί άλλοι. Όμω έχουν τεράστια ευθύνη. Θα υπάρξει τον ναι Κυριακή και την επόμενη μέρα πρέπει να έχουν την αξιοπρέπεια για να πούνε φεύγουμε. Κάνανε ένα μεγάλο κακό η προηγούμενη πολιτική, αλλά αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα έχει βουλιάξει. Δεν ξέρουμε για τις προμήθειες και για να δώσουμε στα παιδιά φαγητό αν θα ανοίξουν την Τετάρτη. Άντε πάλι φαγητό για τα παιδιά της Βάνας. Μπάρμπα, Όλο αυτό το σκηνικό που είναι πολύ ιδιαίτερο και πολύ σοβαρό έτσι κι αλλιώς όταν το φτάνει στον πνευματικό κόσμο τύπου Ρουβά και Βάνας Να θέλουν να τοποθετηθούν και το κάνουμε αυτό αυτόν τον τρόπο έτσι όπω το έχουν κάνει. Δείτε το αυτό το βιντεάκι με το ρουβάιν πολύ αστείο, γιατί βγαίνει θυμωμένο. Δεν βγαίνει απλά ο ρουβάιν να πει κάτι. Αγανακτισμένο. όλοι η αγανάκτηση των Ελλήνων πέντε χρόνια εκφράζεται σε αυτό το πρόσωπο. Όπω και εδώ η Βάνα Μπάρμπα που δεν έχει τα παιδιά τη να τασει και δεν θα έχει από ό,τι φαίνεται. Όλο αυτό καταντάει μια ατέλειωτη κομοδία. Το έχουμε ω λαός βεβαίω πάντα στα δύσκολα. Αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει κανεί. Εγώ θέλετε να σα πω κάτι. Ψήφισα τον κύριο, κύριο Τσίπερ. Είμαι ένα παιδί, δεν, δεν μα ενδιαφέρουν πολιτικέ πεπιθήσει. Αλλά ήμουν ένα παιδί που έλεγα: πόσο καθαρό, πόσο γλυκό, πόσο σοβαρό. Δηλαδή, πραγματικά ένιωσα ότι ήταν το καινούριο. Πώ ήταν τότε με τον Αντρέα, ξανά ότι είναι ένα καινούριο πολιτικό κύμα καθαρότητα. Θεωρώ ότι απέτυχε. Θεωρώ ότι ίσω, όχι εσύ και εμένα θεωρώ ότι κάνανε μεγάλο λάθο από υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Η Ελλάδα έχει πνιγεί. Δεν επιτρέπεται να μείνουν μία εβδομάδα να διαχειριστούν τίποτα. Να φύγουν. Ζητάει Ιβάνα Μπάρμπα. Ήρθαμε κι εμεί εδώ το πρωί, με αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα που επικρατεί. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, ένταση, καυγάδε, ειδικά σήμερα το πρωί, υπήρχαν και πάρα πολλοί. Στα παράθυρα, φορτωμένοι όλοι μα. Λογικό είναι, δεν μπορεί να μείνει κανεί ανεπηρέαστο. Και έχουμε εμεί εδώ σε εκπομπή να διαχειριστούμε το υλικό τη μέρα. Και κάποια στιγμή πέσαμε πάνω εκεί, στο ρουβάκι στην Μπάρμπα, επειδή το χαρήκαμε. Πρωί πρωί είπαμε να το μεταφέρουμε και σε εσά έτσι ω χαλάρωση. Θα έχουμε πολλέ μέρε και από Δευτέρα και το τριήμερο όλο αυτό για να σκεφτούμε τα πολύ, πάρα πολύ σοβαρά. Και αν φύγουμε από τον καλλιτεχνικό κόσμο τη χώρα και πάμε στον πολιτικό, βέβαια ο Βαρβιτσιώτης που ακολουθεί. Στον καλλιτεχνικό κόσμο τη χώρα ανήκει, τέλο πάντων. Θα πάμε στον πολιτικό-καλλιτεχνικό κόσμο. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης εξηγεί τι σημαίνει ακριβώ για τον ίδιο και για όλου μα, μάλλον χρεοκοπία. Απαντούμε το, το, το, το, το, oh, να στους κορδίους Καταλαβαίνετε ότι σε 45 στόχι. λεπτά από τώρα η χώρα θα υποστεί τι συνέπειε μιας οδυνηρής χρεοκοπίας την οποία επί έξι χρόνια προσπαθούμε να αποτρέψουμε και τι σημαίνει χρεοκοπία για να ξεκαταρίζουμε πάρα πολύ απλά πριν από λίγο είδα να μήνυμα στο κινητό μου ότι δεν μπορεί πλέον να κατεβάσεις την οποιαδήποτε εφαρμογή σε ένα iPhone <Συκλή> με ελληνική πιστοτική κάρτα Ωρα τι πάθαμε χρεοκοπία σύμφωνα με το μυαλό με το μυαλό του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη είναι να μην μπορεί να κατεβάσεις το application από το iPhone δεν υπάρχει, χειρότερο, δεν υπάρχει χειρότερο πρέπει πάση θυσία να το αποτρέψουμε αυτό νομίζω σήμερα εκεί που θα συγκεντρωθούν οι ναι Ή Ευρώπη με application να θέσουν αυτό το θέμα, να ανεβάσουν πάνω το Βαρβιτσιώτη για να πει τον καϊμό του και να περιγράψει με αυτό το πολύ γλαφυρό τρόπο. Μετά θα ακολουθήσει η Βάνα, μετά ο Σάκης. Πρώτος μπαίνει ο Βαρβιτσιώτης, την καλύτερη περιγραφή της δυστυχίας που περνάει κάποιος που ζει σε χρεοκοπημένη χώρα. Αμέσως μετά είναι ο Σάκης, η αγανάκτησή του και τρίτη και τελευταία η Μπάρμπα γιατί έχει ψηφίσει και ΣΥΡΙΖΑ όπω είχε ψηφίσει τον Αντρέα και ζητάει τώρα να φύγουν. Η κομμωδία ατέλειωτη ακόμη και στι χειρότερε στιγμέ. Στο άλλο παράθυρο, την προλαβαίναμε, βλέπαμε, στο άλλο παράθυρο ήταν ο Βασίλη Λεβέντη, καλεσμένο του Μπογδάνου. Την Κυριακή τι θα κάνετε. Ε, τώρα, εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Δηλαδή, τι αν, θα σας... ρίξετε την Κυριακή. Εγώ άκυρο μάλλον. Μπορεί να σα στενοχωρώ λίγο, δεν ξέρω εσεί. Ζήσετε με. Καταλή... Έχετε καταλήξει, θα ψηφίσετε. Ναι, απολύτω. Όχι, βέβαια. Απιστήσω ναι Απολύτως Γιατί αυτό Για να σωθεί χώρα Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι άλλοι να βαστάνε τα σκυνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε Να ψηφίσουν ναι. Όχι. <laughs> Απολύτω. Γιατί αυτό. Δύο τρίτα. Όλε βέντε έτσι ξαφνικά και πολύ ωραία. Αποστασιοποιημένο από όλα αυτά που γίνονται. Ε, το καλό όλων αυτών που ζούμε, γιατί υπάρχουν ένα-δύο καλά. Είναι ότι ε, βλέπουμε πολιτικού που μα έχουν κυβερνήσει τα τελευταία 100 χρόνια, 100 όμως χρόνια καταρχήν μαθαίνουμε ότι ζούνε. Όχι ότι είχαμε καμιά αγωνία, η φαγούρα, το ακριβώ αντίθετο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα εδώ στην ανοιχτή τηλεόραση είδαμε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, τον πατέρα του Μιλτιάδη, που έχει πρόβλημα με το iPhone, που δεν θα έχει application και όλα αυτά. Και αυτό διάγγελμα με τη φωτογραφία του Κωνσταντίνου, Καραμαλή από πίσω εκείνη την ωραία φωτογραφία που τον φωτίζουν και από κάτω και από πάνω και έχει μια φωτοσκίαση γενικότερα το πρόσωπο του Εθνάρχη. Έτσι, λοιπόν, και ο Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ότι ζει. Ο Μητσοτάκη έχει βγει τρει φορέ τι τελευταίε μέρε. Κανονικά με τη μαύρη γραβάτα για να μα πείσει ο Μητσοτάκη. Κανεί δεν τον μαζεύει από το νέο, Όσε φορέ βγαίνει ο Μητσοτάκη, τα όχι αυξάνονται. Λογικό είναι, αλλά αν είχαν μυαλό θα ήταν αλλιώ τα πράγματα. Γενικότερα έχουν βγει διάφοροι και κάπου πήρε και το μάτι μα τα παιδιά του βασιλιά του Γλίξμπουργκ να κάνουν και αυτή μια δήλωση για σταθερότητα και παραμονή στην Ευρώπη. Η Χούντα είχε κάνει. Και τότε ένα δημοψήφισμα για ένα ναι και για ένα όχι είχε φτιάξει και ένα τραγουδάκι. Το ακούσαμε προχτές προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα. Pisystuje nas na gieniu sto... Nie, ja galini Nie, sto mnemonio ja Mamy nie, se ola. Ne. Μνημόνιο Για αγάπη και για ομόνια Ναι Στο μνημόνιο Για ευτυχισμένα χρόνια Ναι Στο μνημόνιο Για μια Ελλάδα αιώνια Να γεμίσει με Σκάτα Γάλανε μασουρανέ Γάλανε μασουρανέ Να γεμίσεις με Σκάτα Σαν κουβάδε ήταν αυτά τα τελευταία, τα ντράμμ εκεί, σαν τενεκέδε που πέφτουν. Με αυτόν τον τρόπο η Χούντα προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο να ψηφίσουν ναι. Τον είχε πει τότε, γιατί λειτουργήσαν άλλα θέματα, πράγματα, καταστάσει, εκβιασμοί. πάντως εκβιασμοί υπάρχουν γενικότερα, το καταλαβαίνει ο καθένα. Δεν είναι το timing, νομίζω, να συζητήσουμε τι θα γίνει από Δευτέρα. Κανεί δεν το ξέρει, δεν ξέρει το αποτέλεσμα. Ε, πολλά θα εξαρτηθούν από αυτό, από τη διαφορά, από-από. Το σίγουρο είναι ότι. Ό,τι και να βγει, είτε το ΝΕΙ, είτε το Όχι, είτε με κυβέρνηση Τσίπρα, είτε με μεταβατική κυβέρνηση, είτε με οτιδήποτε άλλο, ένα τεράστιο μνημόνιο, τεράστιο όμω μνημόνιο, σε σχέση με τα προηγούμενα θα έρθει. Και αυτό νομίζω είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να προκύψει. Πώ στάσαμε και πώ μπορούσαμε να το αποφύγουμε, είναι ωραίε συζητήσει, δεν είναι για την Παρασκευή δύο μέρε πριν. Αυτό που είναι σίγουρο ότι ένα 90-95% με το ΝΕΙ και με το Όχι του, νέ, τα συναθρίζω, θα, είναι, θα καταλήξουν σε. Ένα πάρα πολύ σοβαρό και δυσβάσταχτο για άλλη μια φορά μέσα σε πέντε χρόνια μνημόνιο σε ένα λαό που έχει ματώσει, ματώνει συνεχώς από τις λιτότητε που εφαρμόζονται. Για να μην έχουμε άλλες λιτότητες και από αυτούς που έρχονται υποσχόμενοι ότι δεν θα εφαρμόσουν λιτότητα, αλλά τελικά την εφαρμόζουν. Αυτοί που το τραπέζι ρίχνουν τη λιτότητα. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητα. Σήματα, Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή, οι θυσίε του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Η χορτάτη μιλάνε στου φυνασμένου. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση για τι μεγάλε εποχέ που θα έρθουν. Σε αυτέ τι μεταρρυθμίσει θα προσθέσουμε περίπου το 70% των μεταρρυθμίσεων ή που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Ευτυχώ που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ευτυχώ που υπάρχει Τρόικα, να το πω απλά. Μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη. <σομίου> Λένε πω η τέχνη να κυβερνά το λαό <σομίου> είναι πολύ δύσκολη για του ανθρώπου. Είμαστε διαδημένοι αποδεχτούμε και σκληρά μέτρα, τα έχουμε προτείνει άλλωστε. <σμειά> Δεν πρέπει να πούμε στους Έλληνας ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα. <σμειά> Οι Έλληνες δημιουργούσαν όταν ζούσαν λιτά. <σμειά> Οι Έλληνες πολίτες μοιράζονται τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα.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 Και την ελπίδα τη Ευρώπη. Αυτό. Αυτό το τελευταίο νομίζω είναι ότι καλύτερο το κοινό μα σπίτι, το οποίο ζούμε τόσο καιρό πέντε μήνε και παλεύουμε μέσα σε αυτό το κοινό σπίτι να βγάλουμε μια ακριβάστη αντίφαση τη εποχή. Θα το κρίνει ο ιστορικό του μέλλον και αυτό και τότε θα μιλήσουμε για λάθη μετά από 10, 15, 20, 30, 35 χρόνια. Πια είναι πραγματικά λάθη που είχαν επίπτωση στο λαό στη ζωή του και πια είναι λάθη στα παράθυρα γίνεται ένας πανικός όλες αυτές τις μέρες τα βασικά μεγάλα ιδιωτικά κανάλια έχουν ταχθεί υπέρ του ναι αναμενόμενο. Ε, καθόλου βέβαια δεν το δικαιολογεί δεν μπορεί να το δικαιολογήσει κανείς υπάρχουν όμως και κάποιες ωραίες στιγμές που δημιουργούνται σε αυτά τα παράθυρα όπως χθε, όταν στο Μέγκα στη Μαρία Σαράφογλου βγήκε ο ηθοποιός Κλέωνας Γρηγοριάδης Θα mm. γράψουμε τι ευκαιρίες να έχουμε στο Μέγκα να πω ότι η συμπεριφορά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών είναι τα ίδια Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη πολύ ηπια, για να μην πω κάτι πιο βαρύ. Ναι, είναι αυτή τη στιγμή μιλάτε σε έναν που... από αυτού, θέλω να Ναι, ναι, ναι, και καταλαβαίνω ότι είσαι μια Όχι, Δεν είστε είμαστε ενώ ναι, το κατα... βήμα σε όλου και ναι, αυτή τη στιγμή, στιγμή και έχετε σαν Φιλοξενούμε προσωπικά εδώ στο Μέγκα όλε τι απόψει. Δεν μπορώ είναι. να μιλήσω για άλλα Έχετε κανάλια. Σε αυτό λοιπόν, ότι στο Ζήγη είστε εντάξει, έτσι. Εσεί είστε εντάξει το Ζήγη σα. Εγώ μπορώ να σα μιλήσω γύρω. μόνο για το Μέγκα, κύριε Γρηγοριάδη. Γενικά για, για το Μέγκα σα μιλάω για εγώ, κύριε Στραναπούλου. Για το Μέγκα σα μιλάω και εγώ, γιατί. Εσεί πού και μιλάτε αυτή τη, αυτή τη στιγμή, δεν μιλάτε σε εμά. Βεβαίω μιλάω. Έχετε, έχετε, αυτό αυτό είναι, δεν είναι σοβαρό επιχείρημα. Όμω επιτρέψτε να σα πω, θα πρέπει να, να δούμε πόσοι μιλήσαμε με την άποψή μου σε εσά σήμερα και πόσοι μιλήσαμε με την αντίθετη άποψη σας. εσά. Ξέρετε καλά, και το Μα ώστε ώστε σχολείτε, Ελλάδα, δεν φταίω εγώ πόσες. αν όλε οι κοινωνικέ ομάδε τάσσονται υπέρ του ναι. Α, σοπάτε! Σοπάτε! Όλε οι κοινωνικέ ομάδε που εσεί προβάλλετε τάσσονται υπέρ του ναι. Και συνεχίστηκε μετά ο διάλογο. Ήταν μια καλή στιγμή. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, προσπαθώντα να εξηγήσουμε κι εμεί, όπω όλοι, νομίζοντα ότι κατέχουμε κι εμεί μόνο την αλήθεια. 2 11, 208 200 8 200 όποιοι συμπάσχετε από την ίδια αρρώστια, πάρτε να πείτε στον Αποστόλιο. Ό,τι πείτε τώρα, βέβαια, θα παίξει τη Δευτέρα που το σκηνικό θα είναι εντελώ αλλαγμένο, εντελώ διαφορετικό. Δεν έχει σημασία, κάντε προβλέψει ή οτιδήποτε άλλο. Βρήστε να εκτονωθείτε, καλό είναι κι αυτό, χρειάζεται. Αυτά στο, δύο, στο τηλέφωνο, στον τηλεφωνικό αριθμό, το γνωστό. Όποιο θέλει να στείλει SMS, θα γράψει ριάλ και ενώ το μήνυμά του θα το στείλει στο 54%. Και όποιο θέλει να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση, στο YouTube, papai.com.gr. Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και αναζητώντα όλη μια βιώσιμη λύση, το λέει ο Πρωθυπουργό συνεχώ, δίνει κάθε μέρα σχεδόν συνέντευξη, το είπε και χθε στη Μαρία Χούκλη ψάχνοντα τη βιώσιμη λύση, η οποία εδώ πάλι είναι μια μεγάλη αντίφαση και η λέξη αντίφαση είναι πολύ χαλαρή για να περιγράψει αυτό το. Όλο αυτό το σκηνικό όπως το ζούμε, βιώσιμη λύση και Ευρώπη έτσι όπως τη βλέπουμε και την ξέρουμε, δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να μείνουμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, mm -hmm. αλλά θέλουμε να μείνουμε με μια βιώσιμη συμφωνία. Δεν θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη ως οι φτωχοί συγγενείς, ως μια απικία χρέους. Και θα κάνουμε το παν ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να μείνουμε ως ισότιμη a ple po cię to derolo mutlis Είμαστε ευκαιρία να μην διχαστούμε. Δεν έχουμε άλλοι. Και αυτό είναι το χειρότερο, όπως λέει ο Γκλέτσος. Δεν έχουμε άλλη ευκαιρία να διχαστούμε. Μην κόψεις από τον Έλληνα την ευκαιρία για διχασμό, γιατί δεν είναι Έλληνας. Σταύρος Θεοδωράκης με αποκαλύψεις για το ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπουμε σήμερα, είμαστε στο παραπέντε, κάποιοι από τους ανεξάρτητους Έλληνες τολμάνε να λένε Ότι εμεί δεν θα πάμε σε αυτή τη γραμμή του όχι και υπάρχει σιγή ηχθείω από του Ευρωπαϊστέ του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λάθο. Πρέπει να τολμήσουν οι άνθρωποι γιατί, και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιε μηδενιστικέ συμπεριφορέ από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι όλοι βραχμόφιλοι. Δεν είναι όλοι ε, στα ελληνικοί. Υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι οι οποίοι είναι Ευρωπαϊστέ. Δεν είναι όλοι στα ελληνική. Έχει στοιχεία ο Σταύρο και το λέει αυτό, ή έτσι το πετάει. Λαό μέρο Α. Ναι. Τι αχάριστο λαό που είμαστε. Είμαστε. Είς. Δεν εκτιμάται μια αριστερή κυβέρνηση. Ε, συγγνώμη πες. Δεν φτάνει που, όπω είπε και εσύ, μα έφερε άλλο στον σοσιαλισμό. Κατάφερε και έκανε τη μεγαλύτερη διακίνηση όπλων στη σύγχρονη ιστορία. Γέμισε τα σπίτια κονσερβοκούτια. Και εμεί αντί να καθόμαστε και να λέμε πώ θα πάμε να τα χρησιμοποιήσουμε, μαλώνουμε για άλλα πράγματα. Αυτό είναι, είναι που έχουνε γαρίσει την παιδεία και δεν ξέρουμε πώ να χρησιμοποιούμε τα κονσερβοκούτια. Και δεν είναι αυτό. Δεν σταμαθαίνουν και στα φροντιστήρια. Δεν είναι απίσω ότι η ιδιωτική παιδεία το σώζει. Εμεί ξεκινήσαμε αυτοργανωμένα μαθήματα εκμάθηση κονσερβοκούτ κουτιού, πολυτεχνιο απισίτα, έξι σαπέντες αραδαδιο, κάθε μέρα στις έξι μέχρι την κυριακή. Και μπάζεις... Από αυτό το βρομοσυμπεριφορά και τα γερμανικά, δεν κάνουν δουλειά αυτές οι κονσερβες. Yeah. Είναι σαν τα πουμέρα. Ξέρεις γυρνάει πίσω. Yeah. Πάντοβαζις λαρίκις ο γυρνάει πίσω το γερμανικό πάντα αυτό είναι. Κοιτά να παίρνει μαθήματα. Πώ πέφτει μια κυβέρνηση του 50%. Πώ πέντε μαγαζιά στην Ελλάδα και άλλα δύο έξω θα ρίξουν μια κυβέρνηση του 50%. Ποια είναι η κυβέρνηση ας... του 50%, παιδί μου, έχουμε να έχουμε κυβέρνηση 50% ποτέ. Δεν πέφτει νομίζει. Κοιτά να παίρνει μαθήματα γιατί είσαι νέο. Τώρα αυτό είναι αιχμή για τον Τσίπρα. Πρώτη μέρα την μνημονιακή Ελλάδα και μιλάτε. Μα έβγαλε από το μνημόνιο και μιλάτε. Λοιπόν, Σήμερα πώς. είναι σαν να είμαστε 22 Απριλίου του 2010. Πριν μα βάλει ο Γιώργο το μνημόνιο. Λοιπόν. Δεν εννοώ Θα μας βάλει ο Αλέξη κάποιο μνημόνιο αύριο ή μεθαύριο. Όχι. Αλλά ζούμε το τότε, το 2010, ότι δεν έχουμε μνημόνιο. Και δεν εκτιμάται το Τσίπρα που μας έδιωξε τα μνημόνια. Άχι στο διάλο. Εδώ μιλάμε, έχεις υπάρχει σύστημα. Φίβαια υπάρχει σύστημα. Κρατάει ο άνθρωπος δεσμεύσεις και βγαίνουν μία-μία. Και τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια, σιγά-σιγά θα πάρουν σειρά και οι του υπόλοιπες του ή όχι. Δεν φορολογηθήκανε οι πολυεθνικές εταιρείε. Τα πράγματα στα σούπερ μάρκετ ακόμα εξακολουθούν και είναι πανάκριβα. Οι Έλληνε τη λίστε Λαγκάρτα από εκεί δεν πληρώσανε τίποτα. Από τον Αύγουστο έχουμε να πάρουμε λεφτά από την Ευρώπη. Έχουμε δώσει νομίζω, δεν είμαι τζιάντα ακριβώ το νούμερο, 17 δι στου δανειστέ. Και νομίζω στις τράπεζε έχει 100-120 δι. Πες μου εσύ ένα λόγο για να ψηφίσω ναι. Δεν υπάρχει μόνο όχι. Κάνω μια ερώτηση ταπεινή, συγγνώμη. Όχι σε τι. Την πράγμα. Το όχι, σε τι είναι το όχι. Δηλαδή, όχι, κι όχι. Εγώ, όχι, εγώ όχι, αλλά σε τι τελικά. Το όχι στο μνημόνιο. Αυτό λέμε με το Την όχι, αρέσει. το λέει του το το το κύριο Τσίπρα καθαρά. Πε το παιδί μου να καταλάβω ότι είναι μνημονιακό όλο αυτό. Ε. Ή όχι στο Την μνημόνιο αρέσει. των άλλων. Λά. Ναι, στο μνημόνιο Την που προτείνουμε εμεί. Τι γίνεται, παιδί μου, πες μου να ξέρω. Την όχι στη χοντρή θηλιά, ναι, στη λεπτή. στην. Δεν θα βγάλω άκρη, θέλω να αποφασίσω, βοήθαμε. Να σου πω έχω λίγο μπερδεμένα τώρα γιατί αυτό τώρα θα ακουστεί Παρασκευή. Mm. Εγώ ή που θα είμαι έξω από ένα σούπερ με ένα πακέτο μακαρόνια. Αυτό που είμαστε μακαρονάδε και παίρνουν όλοι μακαρόνια. Ή... Δεν μπορεί να πάρει κάτι άλλο πριν πάρει μακαρόνια. Ή που θα έχουν δεχτεί ήδη την πρόταση του Τσίπρα και θα πανηγυρίζω τώρα στην οδό μνημονίου 3 και Θεσμών Γονία. Να σου πω ραντεβού, ε! Ντροπή. Να σου πω τώρα τι κατάφερε αυτό τώρα. Να μα βγάλει το μνημόνιο, τι κατάφερε. Έδιεξε το μνημόνιο από τη χώρα, τι κατάφερε. Μόνο αυτό. Ξέρω. Αυτό, να ξεφτιλίσει και λίγο τον όρο αριστερά. Είναι δύο επιτεύγματα να ξέρει Παιδάκι μου και πρώτη φορά άλλη Τώρα Άλλη φορά αριστερά. αυτό είναι καλύτερο σύνθημα. είναι, αλλά δεν θα θώσω και τις 40 χρόνια αυτό που μα, και να κάνει αλέξη μέσα σε πέντε μήνε. Προσπάθησε, προσπάθησε πολύ, να μαζί τους, αλλά εντάξει, δεν το κατάφερε ακόμα. Αυτή 40 χρόνια που πήρξαν, τους ξέρουμε. Ναι. Σε τι φάση είσαι. Δημοψηφίσματος, στη φάση διλήμματο. Να στηρίξω τι. Απλά θέλω να πούμε λίγο στον κύριο Σταϊκούρα που βγήκε προηγουμένω στη Μακτή. Επειδή ακριβώ μια κυβέρνηση κρίνεται εκ του αποτελέσματος, τα αποτελέσματα τη ανεργία, των μειώσεων, τη φορολογία και όλων των υπολείπων που μα έφεραν εδώ, είναι τα αποτελέσματα των κυβερνήσεων τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ. Αυτό α ξυπνήσουμε λιγάκι. Α διαβάσουμε λιγάκι στα θέματα Ισλανδία και Ιρλανδία. Όταν όχι στα μέτρα, οι Ιρλανδοί ακολούθησαν το ναι. Ας ξεπνήσουμε λιγάκι και ας ξεφύγουμε λίγο από το ότι φάμε και ότι πιούμε και ότι αρπάξει ο κόλλος μας. Ο θάνατος θα έρθει. Απλά έχουμε να επιλέξουμε εάν θα είναι αργός και βασανιστικός ή αν θα είναι ακαριέως για να έχουμε χρόνο για ανασυγκρότηση. Απλά τα πράγματα. <ΣΣ> Παραμωνέβη με στα του να σε si sí. Κάπως. Προσπαθούμε να ταχτοποιήσουμε ψυχικά και πνευματικά όλα αυτά που συμβαίνουν. Χτε βράδυ είχε και ο Γιώργο Παπανδρέου συλλαλητήριο στην πλατεία Κοτζιά. Συλλαλητήριο και Γιώργο, ό,τι καλύτερο. Το είδαμε και αυτό μέσα στα πολλά που έχουμε δει. Μίλησε λοιπόν εκεί ο Γιώργο και ήταν πολύ αποκαλυπτικό και κυρίω πολύ μαχητικό. Πάνω στα ριζικά μια εθνική τραγωδία, πάνω στα ριζικά τη μαζική φτωχοποίηση σε ποσοστά που ούτε διανοούμαστε σήμερα. Δεν θα υπάρχει ελπίδα. Μόνο αρκίδια. Νομίζω τα λέει πολύ καλά. Ο Γιώργος Παπανδρέου εδώ συμφωνούμε όλοι γιατί το περιέγραψε και πολύ γλαφυρά και πολύ παραστατικά έδωσε τις εικόνες εκείνες που χρειάζεται ένας ακροατής για να τακτοποιήσει αυτά που συμβαίνουν. Ελληνοφρένια λέγεται. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι σκέφτηκα. Τη αντιγράφουν μέχρι και οι εταίροι Ε, Ναι, βεβαίω, βεβαίω. Όπω έκανε εσύ με την τιμή των αυτοκινήτων που έλεγε στη μη συζητήσιμη, ε. αλλά δεν αλλάζει τιμή, απλά θα το συζητήσουμε. Έτσι και αυτοί λένε, ελάτε να συζητήσουμε, το παλούκι θα το φάτε. Θα συζητήσουμε όμω γιατί πρέπει να το φάτε. Δεν θα αλλάξει κάτι. Απλά θα συζητήσουμε γιατί πρέπει να φάτε το παλούκι. Έτσι πάει. Το δικό μου έβγαζε πιο πολύ γέλιο όμω. Ε, το δικό σα έβγαζε πιο πολύ γέλιο, το ξέρω. αυτή βγάζουν μόνο κλάμα. Άστο, άστο. Λοιπόν, όχι ψηφίζουμε έτσι. Τσ Κνίτη, παραδοσιακό, Ιάξου, όχι. όχι και πε να πα από πίσω. Αν το ναι, όχι, όχι σημαίνει ναι, δεν σε νοιάζει. Έχω δίλημα, ναι ή όχι, πες μου, γρήγορα. Έχω τρελαθεί, κοντεύω να σπάσει τηλεοράσει. Ακούω βούλτευση, αγκώ. Μην κάνε καμία μανίκια και σπάσει τηλεοράσει. Δεν λειτουργεί έτσι γαμπτόλο <χι> το σύστημα, έτσι της τρομοκρατία. Δεν χαλά τώρα και τα όπλα των ε, Σαμαράδων και των Λύκων όλων που περιμένουν την αναμπουμπούλα για να χαρούν. Δεν έτσι τώρα ξαφνικά. Ναι. Πιο εύκολα πιάνω τη ζωή, επέρα εσά. Γιατί παίρνει τηλέφωνο τη ζωή, τα νεύρα τη είναι ήδη κρό και παίρνει ακόμα να τη ντύσει. Να τη πει <σομίου> τι, Να με βρει. Α, εντάξει. Θε εσύ να μην ελκύει ή είναι τη ζωή. Εντάξει. Δεν έχω θεσμικό <σομίου> ρόλο εγώ όμω. Δεν έχω θεσμικό <σομίου> ρόλο. Ο Τσίπρα με <σομίου> έχει ξεχάσει. <σομίου> δεν έχει κάνει διεύρυνση τη αριστερά, αυτό είναι το πρόβλημά του. Θέλει μόνο τη δικιά του αριστερά, αυτή την βιτρινιάρα. Σήμερα είσαι χαρούμενο. Καλά είμαι, καλά. Γιατί τελείωσε το μνημόνιο, δεν ξέρω αν το ξέρει, το ξέρω το χθε το μνημόνιο έχω πάρει χαμπάρει Και δεν είσαι χαρούμενος. Που τέλειωσε το μνημόνιο. Όχι. Γιατί αλλιώς είχαμε μάθει τώρα πέντε χρόνια. Και... Ποιος ξέρει τι έρχεται τώρα που τέλειωσε το μνημόνιο όπως Αν... το λέγαμε μέχρι τώρα. Αν... Αυτό είναι ένα να... θέμα. Να... Τουλάχιστον μέχρι τώρα ξέραμε πώς να το χειριστούμε. Εσύ συγκινήθηκα που είδα το Θεοδωράκι στην τηλεόραση τη, mm -hmm. εκεί πέρα. Αποφάσισα να ψηφίσω, Ναι, αλλά ξέρει τι, είμαι ελεύθερο επαγγελματία και δεν βγαίνω να ψηφίσω. Θέλω ένα, ένα εικοσάρι να είμαι στην προκαταβολή φόρου και στο διπλό ΦΠΑ. Κάνεις Έ, παζάρι, και... Ε, κουφάλα. Μουλά yeah. την ψήφο σου, Λαμόγιο. Σωστό. Πρώτο πρώτο συγκινήθηκα και με τη συγκέντρωση. Όλοι γέροντες εκεί πέρα, καταρχήν του είχα ξαναδεί όταν πήγανε για κοκαλοθεραπεία στην Αγία Βαρβάρα. Νο. Ναι, α, η Εντάξει, δεν, δεν είμαι εντάξει. Με, Γιατί? Χωρίς... Πάρα πολύ. Δε φτάνει αυτό το μπάχαλο γύρω. Δε φτάνει που φεύγετε καλοκαιριά και μα σε αυτό το χάλληνο. Πού φύγαμε μόρια εδώ δεν είμαστε. Στον διάφορον τηλεόραση τη φατζούλα εγώ θα τη βλέπω σε βοηθάφη. Γιατί μπορεί πριν έβλεπε στη φάσα μου. Έλα, μόρε, τέλο πάντων, δεν είναι και το πρόβλημα. Το πρόβλημα ότι εγώ έκανα αυτέ έκανα διάλειμμα τη δουλειά να κάτσω να δω το επεισόδιο τη Δευτέρα και μου φύγει το παστίτσιο από τη Μύτ. Γιατί. Γιατί ίσω στο ATM 3 λεπτά από το σπίτι μου και εγώ να μην το ξέρω, να μην το ξέρω τι έτσι. Σε πιο ATM, αρι... την Παλήνη. Στην Παλήνη δεν ήσουν για το γύριμα Τρία λεπτά από μένα. Και δεν ήμουν κοντά να σου δώσω ένα σμουριχτό φιλί να μου φύγει το άχτιρε, φίλε. Λα... Δώσαν άλλε, μην αγχώνεσαι, μου δώσω άλλε. Δεν έμεινα χωρί φιλί. Φιλί, φιλί, με λίγο νι. Κατά, άλλα, ε... κατά άλλα, όλα καλά, γενικώ, καλή φάση του εξητά του σημερινού του 20ου. Όχι, όχι, 20, 26, καναγέρο νεκρό είχαμε ή ακόμα. Ή μια προβοκάτσια. Όχι. Τι γίνεται, παιδιά. Ένα... Περάσαν τόσε μέρε, παιδί μου, και δεν έχουμε νεκρό έξω από τράπεζα. Τι θα έχουμε να λέμε. Έλαρε λένε απλώ αλλά και πείγε καρδιά μου στη θέση τη. Είπα κι εγώ ότι προσχώρησα με τους τους. ότι έγινε ο Καλαμούδης και συζητάμε με του κατάλατε. Ότι ο καλαμίει, τυπαίω. Όχι, εμεί έχουμε όλοι την πρόσθεση να γίνουμε τυπαίωρια. Ο, ο, ο τσίπα αυτή τη στιγμή δεν θέλει να αντισπαίωση που προτιμάει να είναι ευρωπαϊο. Ότι ο σύντροφο Κυριακού, ο σύντροφο Σαρτινό Γιάννη και τα υπόλοιπα καλό πεταναμε. Μην... Λίγο αυτή, λίγο εσεί, λίγο τα γουρνάκου, τα του γουρνάκου Πενισού. Ότι μιλάω ακόμα, παιδί μου, μιλάω ακόμα, σχηματίζει ακόμα πρέ... το τηλέφωνο να με πάρει στην τηλέφωνο. Δεν τρέξει. Ό, πρέπει να σταματήσουμε, εμεί. Να hey όχι, δεν χρειάζεται να μιλάτε. Αλλά κάτσε λίγο να συλλογιστεί κιόλα. Δε και τι γίνεται, μην μιλά μόνο. Δε και τι κάνει ο δικό σα. Για μακρονήσια, παιδί μου, θα ξεφτυλίσετε και τα μακρονήσια. Έλεω, ρε που. Έχουν μια ιστορία, σεβάσου αυτό τουλάχιστον. Γάψτε τον όρο αριστερό, όχι και τα μακρονήσια. Αφήστε και κάτι που δεν θα αφισοδομήσετε πάνω. Αφήστε και κάτι ασκήλευτο. Έλεω, ρε Έτσι. Για την Ευρώπη της Δημοκρατίας ή για τη Δημοκρατία της Ευρώπης, ό,τι θέλετε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος γιατί έχουμε τις παραγγελίες, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και αυτή την Παρασκευή. Σας αποχαιρετούμε, θα τα πούμε την Δευτέρα. για σας. Και την Παρασκευή, μάλιστα yeah. στον Άδονη, να ψηλαβίζει το δημοψήφισμα. Δηλαδή, ψήφω εκείνο. Και να βάλει και το yeah. να, να λέει οχ, οχ, οχ, από πίσω. Και έναν κλαίκα να λέει νιχ, στο τέλο. Δησημο, βί, σμα, οχ, οχ, νιχ, νιχ. Στην πλατεία μια επαρχία στο πλήθο κοιτάει ενθουσιασμένο. Έναν κορίλα που κάτι τσιγάνει. Τον είχαν περιφυλακισμένο. Δίχω αισχήνη και σεβασμό. Οι γεροτοκόρε του χωριού. Zanana jest i tamet dojrzał. Zele Θυμάσαι, τη είχε πάρει μια κοπελίτσα από μια ταβέρνα και σου λέει: Θέλω κάποια λουκάνικα. Αυτά με τα 15 centimètres, με τα 20 centimètres κτλ. Και, και εσύ τη δι, έκατε πλάκα και αυτή φυσικά δεν το κατάλαβε ότι σου είναι ναι, ποια ήταν η αδερφή σου ήτανε. Η αδερφή μου δεν ήταν, όμω ήταν η δικιά σου. Τη δικιά σου. Τη δικιά σου. Καραγκιό. Και τώρα, πότε μπορεί να το βάλει. Θα δω, δεν ξέρω. Άσε μεγιά. Τα λουκάνικα. Την κοπελιά που πήρε και ήθελε να παραγγείλει λουκάνικα. Είσε και μερακλού, λέω, μερακλού. Ε, ε, τι να κάνω, εντάξει, αυτά, αυτά μα αρέσουν. Ε, τα, τα λουκάνικα θα σα αρέσουν, δεν θα Έλα γεια Ναι γεια σας. γεια σας Μια παραγγελία θέλω να κάνω για τον κύριο στα Θοδωρή από την Πιπερίτσα Τι παραγγελία ε, Λουκάνικα Χωριάτικα ε, Ναι λουκάνικα χωριάτικα Μοσχάρι ή χοιρινό Μοσχάρι νομίζω Μουσχάρι, Έχει πρόβλημα στον αιματοκρίτη Όχι είμαστε εστιατόριο Α είσαι εστιατόριο Ναι Α. Πώ το κάνετε το λουκάνικο. Α αυτό δεν έχω ιδέα. Μέχρι μια παραγγελία μου έδωσε. Ω, ωραία. Πόσα κιλά να παραγγείλω. Μου είπε σε τεμάχια θέλετε. Πόσα τεμάχια θέλετε λουκάνικο. Τον 10 σαν 20 τεμάχια. Τον 10. Κάτσε να το βγάλω έξω να το μετρήσω. Ε, 20 τέτοια. Ναι. Τον 10, 20. Με πράσινο ή με πορτοκάλι. Να σα πάρω σε λιγάκι, γιατί αυτέ δεν μου έχει δώσει ακριβώ αυτό. Εσεί δεν το έχετε δοκιμάσει καθόλου το λουκάνικο. Όχι, δεν το έχουμε δοκιμάσει. Πρώτη φορά. Δοκιμάστε και εσεί πρώτη φορά λουκάνικά. Να επικοινωνήσω να... λίγο μαζί να Περιμένω, περιμένω να μου Ήδιο. πείτε. Ωραία, το όνομά σα Αναμαρία. Καλησπέρα, Αναμαρία. Καλησπέρα. Ε, θα σα πάρω σε λιγάκι. Θα περιμένω, θα περιμένω. Ξαφνικά το μεγάλο μεγαλοκλουβί που έγκλεισε τη ζούση, κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. σω να το είχα να κλείσει Το τέρα φγαίνοντα έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα, θα τον αλάβω. Μιλούσε για την παρθένιά του που χρόνια τώρα τον είχε Με <Δεν την> Παρασκευή, προσοχή στο γορίλα. Στην πλατεία αφαιρίξα... μια συμπαρχία το πλήθο έτρεγε. Ναι, αυτό Ενθουσιασμένο. Ε, ε, οι Σιριτζέοι απέδειξαν πω άλλο οι ιδέε και άλλο οι πράξει. Ο Αφέντη ούριαξε! Προσοχέ! Το του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' του παρόντε πρωτογράφη. Σπεύδει τα νότα του να προφυλάξει. Οι χεροτοκόρε απέδειξαν πω άλλο ιδέε και άλλο οι πράξει. <Δεν> Με την Παρασκευή κάνε και μια αφήρωση παρακαλώ. Σήκωσε το Τσίπρα αυτό που λέει για το δημοψίσιο του Αντουπαπαντρέου. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι αν επιχειρήσει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος... Να θέσει τέτοια διλήμματα, η πτώχευση θα επισυμβεί πραγματική και όχι υποθετική πριν και η κατάρρευση το του συστήματο του τραπεζικού και τη οικονομία πολύ πριν φτάσουμε στην κάλπη. Και από πίσω σήκωσε τον Άγγονε που λέει Όποιο έλα ψηφίσει Πασό και Νέα Δημοκρατία θα είναι ο μέγιστο και ότι ο Σαμαράς θα είναι το μεγαλύτερο λάθο Πρωθυπουργό. Όποιο από εδώ και μπρο σε επόμενε εκλογέ ψηφίσει είτε, Πασόκη, είτε Νέα Δημοκρατία, δια τη του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματο. Κανένα πολίτη αυτή Της χώρας. Δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενο ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά είναι και κλέπτε και ψεύτε. Και μετά στην εκλογή του στη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Αν νομίζει ότι θα αυτοδιαλυθεί ο λαϊκό οθόνη αγερμό, αν νομίζει ξαφνικά οι βουλευτέ του λαού θα φύγουν όλοι να ακολουθήσουν τον Μέγα Αιγιατή Αντώνη Σαμαρά, αν νομίζει ότι οι ψηφοφόροι του λαού θα πάνε να ψηφίσουν όλοι Δημοκρατία γιατί εξελέγει ο, ο αρχηγό. Προφανώς ο άνθρωπος έχει πολιτική σκέψη νυμπίου. Ο χρονός ομοθήμαδων ξεχίνεται ντρόμος στο δρόμο μα ένας ψυχρεμός δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο κι αφού οι υπόλοιποι την κάνει το θηρίο πάτησε κάρσι τη χριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους του σαρπάδιου. Χρυσομοθήμαδο! Να σου πω κάτι, ξέρει την παιδί μισή, ε, ήταν Ποιο? Αυτός ο άνθρωπος σώσε αυτός. Εμέ. Όχι ρε, σώσε με εντός μου να πιω το δηλητήριο. Αφού ξέρεις ότι έχεις και χιμωρίστες, εμείς οι Συριζές. Σου το πει πως αντίχει κι εσύ να με προδώσεις καλύτερα να με σκοτώσεις δεν θα θέλα να ζω. Η ελπίδα φίλε και φίλοι δεν έρχεται. στα καλό πολίτες ασφαιρόζεις της παρασκευής, θα ήθελα να βάλετε τον όρκο των ταγμάτων ασφαλιστών. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλίας. Ορκίζομαι εις τον θεόν τον Άγιον του των όρκων ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγές του ανατά του αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Sieg. Sieg και τον όρκο των ανταρτών του Ελλάς. Ο όρκος των ανταρτών του Ελάσ. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελάσ, για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας, για τις ελευθερίες του λαού μας και ακόμα να είμαι πιστό και άγρυπνο φρουρός προστασίας στην περιουσία και το βιώς του αγρότη.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 Λοιπόν για την Παρασκευή, όταν οι τράπεζε θα καίγονται από το αντιφασιστικό συντήωμο, πύρο γραμμένο ο Ποτόλη Μπαρπαγιάννη. Τα <συντήριξη> Με φεύγει σε δύσκολη θέση. Μη <Μί> μου πείτε, είμαι μετριόφρονο με κι Είμαι <αέξη> μετριόφρονο <συντήριξη> Και επειδή είμαι <συντήριξη> τόσο μετριόφρονο, θα σα το πω και λίγο ακαπέλα. Έλα, όταν έλα. οι τράπεζε θα <συντήριξη> καίγονται, τα σούπερ μάρκετ θα διάζουν. <συντήριξη> Ήρθε αυτή η ώρα. Προφήτε είμαστε ρε που. Είστε, είστε. Θα μα είσαι και δαφνόφιλο. Έλα, γεια. Όταν οι τράπεζε θα Τα σούπερ μάρκετ θα διάζουν Όλοι στου δρόμους θα μαζεύονται Κι οι δεν θα μας τρομάζουν. Όταν θα διώχνουν τους Πακιστανούς Οι φράουφίτσες στα παρκάκια Θα τους θυμίζω πως το παρελθόν Ο φύρερ έψινε παιδάκια Τότε θα βλέπουνε τον μαύρο πια Να καθρεφτίζει την ψυχή τους Και θα εκτοξεύουμε αγγείλω τους Σταυρούς σπασμένους στο κορμί του Όταν θα φύγουν από τη στάνη τους Τα προβάτα όλα του πημένα Θα εξορίσω τα τηλέκοντρολ Που πάντα ξέρναγαν το ψέμα Ένα μονακό θα είμαστε, αγάπη μου. Αν δεν υπήρθατε εσεί, Κάποια στιγμή, κάποια Παρασκευή που βάζετε του ακροατά σα, έχετε μια κασέτα που σα βρίζουν όλα τα υβριολόγια. Ναι. Θα πάρα πολύ καιρό να ακούσω το γέλιο μου. Αυτό σημαίνει ότι δεν μα έχετε βρει. Όχι, όχι. Εγώ σα λατρεύω. Αλλά αυτή η κασέτα που σα βρίζανε, δεν μπορείτε να φανταστείτε, σου λέω. Άκουσα το γέλιο μου. Ευχαριστέστε εσεί που μα βρίζουν. Κατάλαβα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Εσύ είσαι μεγάλος αλυταράς Είστε βλαμμένοι όλοι και όλοι μαζευτήκατε οι βλαμμένοι Εσύ και ο Καλαμούκης, είσαστε οι δύο αλύτες Οι ανάπηροι σε όλα, σε ράδια σε τυ... όλοι οι ανάπηροι Ανάξιοι και ιδρομεροί στο στόμα, έστεργε εδώ Παλαιοαλύτες, δε ξεφτινισμένοι, άθρωποι Αγαπησού κολόπελο Ρε κολόπελο, όλον τον κόλμο βρίζεις, πετύπισε λίγα Μεγάπησε μωρέ μάρκα ε, ε, Έχεις τα μαλάκα! Να πάτε να γαμπτόρες! Τι ώρα! Ωε τις ώρες! Τα σε σου λέω! να αλήθεια! Όταν θα παίζουν τα Τα πιο χαρούμενα τραγουδιά Και στα καμένα θα φυτρώνουν τα ωραιότερα λουλουδιά Τότε θα ψάχνετε την έξοδο Τρυπα, και, και κάποια τρύπα, τρύπα να κρυφτείτε Και με ένα τάγκο αργεντινικό στο ελικόπτερο θα μπείτε Εγώ θα στέκω στο σύνταγμα με του τσολιάτη φουστανέλα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 i <laughs> think